Στοίχη 13 ως 21 «Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων εις την έρημον». 13. Όταν δε οίκουσε ταύτα ο Ιησούς, ανεχώρησε ένα μπεκίδια πλοίου εις έρημων τόπων, ώστε να μείνει μόνος με τους μαθητάς του. Και όταν ήκουσαν τα πλήθη του λαού ότι απεχώρησαν εις έρημων τόπων, τον οικολούθησαν πεζή από τα σπόλεις. 14. Και ο Ιησού, όταν βγήκε από το ερημικό καταφυγείο του, είδε πολλή λαόν και του συνεπάθησε πολύ και θεράπευσε του αρρώστου των. 15. Όταν δε πλησίαζε να βραδιάσει, προσήλθαν ει αυτόν οι μαθητέ του λέγοντες Είναι έρημο ο τόπο και η ώρα πλέον επέρασε. Δώσε διαταγή να διαλυθούν τα πλήθη του λαού, για να υπάγουν στα χωριά και να αγοράσουν για του εαυτού των τροφά. 16. Ο Ιησού όμω του είπε: δεν έχουν ανάγκη να απέλθουν και να αγοράσουν τρόφιμα. Δώσατε τους εσεί να φάγουν. 17. Αλεκείνη του ύπων. Δεν έχουμε εδώ παρά πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. 18. Ο Δεκύριο είπε. Φέρε τα μου εδώ. 19. Και αφού παρεκκίνησε τα πλήθη του λαού να εξαπλωθούν στην Πρασινάδα, έπειρε τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, και αφού εσήκωσε τα μάτια του στον ουρανόν, ευχαρίστησε και επεκαλέστην τον πατέρα του και αφού έκοψε τα ψωμιά τα έδωκε στου στους και οι τα στα πλήθη του λαού 20. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσεψαν από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα 21. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν περίπου 5.000 άνδρες χωρίς να συνυπολογίζονται στον αριθμόν αυτών γυναίκες και παιδιά